E aí, Bahia, como é que é? E, e aí? aí? Toda. Uh! Eu disse toda. E aí? O Bahia tá aí, o bom Olha galera. E o gás tem que jogar aqui, sabe nada. Vamos lá. Gilberto. Βάζετε μισοτάκι θα μισοτάκι θα, πινάτε. Βάζεται, θα πινάτε. Κόλλησε και το CD το χαλί κόλλησε. Τι να κάνει το χαλί, μου; ακούει τον άδενη να λέει βγάζεται μιτσιτάκι θα πεινάτε. Λογικό είναι, μηχάνημα είναι. Έχει αντίληψη σε αντίθεση με του ανθρώπου που πιστεύουν πολλά από αυτά που λέει.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 Προσπαθεί ο κακομοίρη. Δεν είναι ότι σήμερα που ήταν, ναι. Φάω ένα παράδειγμα τώρα. Η στροφή στι σκουριέ είναι συγκλονιστική για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Η στροφή στον Όλπ είναι συγκλονιστική για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το υποτιμώ. Προσπαθούν. Δεν είναι εύκολο, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Μέχρι αυτά το χωνέψουν για να γυρίσουν, θέλω να κάνω μια Η Ελλάδα δεν έχει αυτό τον χρόνο. Τι αγαπητό. Τι νοσ με τζοτάκι ή θα πεινάτε.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 Αντί προχθές. Το άλλο. Ποιο? Φάτε μάτια, ψάρια. Φάτε μάτια ψάρια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Μάριο Καγί, συντελεστή και η Χολύπτη μια που το έφερε η κουβέντα ε, να, για να χορτάσουμε. Τα μάτια δεν μπορεί να χορδέουν όμω. Οι ματιέ είναι για άλλε καταστάσει και όχι οι ματιέ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκο παρόλα αυτά το έχει πιστέψει, όχι επειδή το λέει Άδωνη, ίσω και επειδή το λέει Άδωνη. Και όποτε βρεθεί σε κοινό δικό του, έχει αρχίσει αυτά τα παπανδρεϊκά μαζί όλοι για την ελπίδα να φέρουμε κάτι ή οτιδήποτε βρεθεί μπροστά μα. Μαζί δημιουργούμε την πραγματική ελπίδα, οχ, oh, οχ, oh, oh. μαζί με την αλήθεια. Την αλληλεγγύη με την ανάπτυξη. Μαζί δίνουμε οξυγόνο στις Ελληνίδες και τις Ελλήνες. Ο Ποποκαλεσίς βραχίκατε πολύ. Ελένη, σκούψτε κύριε κύριο Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το θερμό σας χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ για τη δύναμη που μου δίνετε Πώς δεν είναι τίποτα καλή, εσείς γίνηκατε σούπα Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας Στη μεγάλη μας παράταξη στη Νέα Δημοκρατία Να είστε καλά Φουγάλτε το σατάτι σας, φουγάλτε το θα κρυώσετε Μα σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε με αυτή την κατάσταση Ευχαριστώ πολύ Μαζί δημιουργούμε την πραγματική ελπίδα. Χαρά στο πράγμα. Ή πως είναι να και το πανταλόνι σας. <Και να φύγει> αρουπέζα, αρουπέζα, μαζί δίνουμε οξυγόνο στις Ελληνίδες και στις Έλληνες. Περάστε, περάστε, περάστε, η αριστερά της και yeah, yeah, άποψη για την αριστερά πάντα από τον Άδωνη μαζί, μαζί θα τα κάνουμε όλα αυτά μαζί όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί πήγε ο ελληνικός λάζος με τον Ανδρέα Παπανδρέου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 Μέσα και σε αυτή λοιπόν τη λίστα και σε αυτή τη λίστα ήταν ο Παπασταύρου και θυμηθήκαμε αυτό το πολύ ωραίο που είχε πει ο σαμαρά τότε τη τσαρική σχολή στη Βουλή. Αλλά φτάσατε και σε σημείο να φύγετε και ανθρώπου που δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Τηντροπή σα. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι, εγώ επιλέμε τη ευθεία τσαρική σχολή. Θα σα πω ευθέο. Θα σα πω ευθέο. Θα σα αρέσετε φλασμένοι. Θα σα αρέσει να εννοείται και να μην το λέτε;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 Ο Σαμαράς από την Τσαντρική Σχολή, τότε το είχε πει αυτό το περίφωμο, 10 Παπασταύρους να είχαμε, δεν έχει άδικο, γιατί μέχρι στιγμής το όνομα Παπασταύρου έχει εμφανιστεί επισήμως σε δύο λίστες, γιατί μία έχει δώσει 3 εκατομμύρια, άρα 10 Παπασταύρου επί 2, 20 συμμετοχές, επί 3 εκατομμύρια αν βάλουμε ένα μήνυμο ποσό, 60 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, μόνο από τη συμμετοχή του Τον Παπασταύρου, των πολλών Παπασταύρου, η αντίληψη του Σαμαρά για την φοροαποφυγή, για την φοροδιαφυγή, για την αξιοκρατία, για την αξιοσύνη, για το πώς προσφέρει κάποιος τον τόπο του, όλα αυτά μαζί στον όμορφο κόσμο της δεξιάς. Δεν τελειώνουμε όμω εκεί, χτες σε ραδιοφωνική του, του συνέντευξη ο Άδωνη, προχώρησε και σε πρόταση. <σίλω> Πάμε στην υπόθεση Παπασταύρου τώρα. Αν πρόβολο, Παστάδρου είναι φίλος μου. Συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά για διαπραγμάτευση. Ο Παστάδρου είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και εδώ δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθηκε την Ελλάδα, Παπαστάδρου. <σίλω> Θα το είχε και δρόμο με το όνομά του. Πόσο βοηθάει την Ελλάδα, Παπασταύρου! Δρόμο, δρόμο. Αν δεν ήμασταν αχάριστοι, θα είχαμε και αυτό το δρόμο. Όχι ότι έχουμε λίγου δρόμου. Δείτε ποιους πολιτικούς, σε ποιου πολιτικού η Ελλάδα έχει δώσει το όνομά τη. Για να καταλάβετε ότι όντω αξίζει να υπάρχει και το όνομα Παπασταύρου σε δρόμο. Λεωφόρο, όχι απλό δρόμο. Λεωφόρο να περνάει λεωφορείο, να το βλέπουν και οι επιβάτε εκεί που είναι μέσα βαρεμένοι.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 Στάσου! <μήλυνα> στάσου μην τρέχει! Θέλω να σου δώσω μίγδαλα! Θέλω όμω εδώ να σταθώ! Στάσου! Κάσου πεσε την π***τσα! Στάσου! Κάνει ό,τι μπορεί ο βοσκός, τρέχει ξωπίσω να σηκώσει ό,τι μπορεί, να δώσει τα μύγδαλα, τα περίφημα που λειτουργούν και στο γνωστό θέμα της πτώσης ε, όπως όλοι γνωρίζουμε γενικότερα η ξηρή αν συνοδεύονται και με μέλη έτσι λέει η ιατρική για πολύ γνωστά ε, θέματα απολύτω φυσιολογικά και όσο εντύνεται η κρίση και πιο συχνά συναντώμενα Ο Αλέξης Τσίπρας, παλιά δήλωση αυτή που θα ακούσουμε τώρα, να ξέρετε και το έχετε συντοπίσει και το θυμόσαστε από παλιά, θα το συντοπίσετε και τώρα. Ε, όντως συνέβει αυτό που περιγράφει με την Άγγελα Μέρκελ. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμος το χτελεί. Και η, η Ευρωπαϊκή ηγεσία...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 Da ni we have to do and we shall win this fight Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήταν. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ο συμμεβασμός, κάνει ό,τι θέλει. Πέρυσι τέτοιες μέρες θα ακούγαμε αυτά, όχι μόνο από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα... Υποστεί η Μέρκελ, η ήττα και μάλιστα ιστορική, και μάλιστα έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα. Το ακούσαμε εδώ ότι στο διαχειριστή, όπω αυτή νομίζει, δεν μπορούμε να δώσουμε και τέτοιε πληροφορίε. Εμεί απλά θα προκαλέσουμε την ήττα. Θα τη προκαλέσουμε την ήττα. Αν θυμόσαστε ότι από το καλοκαίρι αυτό ακριβώ συνέβη. Αν κάποιο έχει υποστεί στην Ευρώπη ήττα φοβερή, είναι η Αγγέλα Μέρκελ. Ε, το φυσάει και δεν κρυώνει από τότε. Έχει χάσει όλα όσα υπολόγιζε γύρω από το ελληνικό ζήτημα και το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 Ωραία όμω μα έρχονται και διαφημιστικά μηνύματα πολιτικέ πάντα διαφημίσει που πρέπει να τι ακούμε για να παίρνουμε και γραμμή. Ό εδώ δεν δεχόμαστε παρεμβάσει και εντολέ από το ντόψεν και τη βελκουλέσκου. Δεχόμαστε μόνο από Μέρκελιού και Νάνε Λουμτούσ. Σα παίρνουν στο βυσίδο και Σούλτ. Σύριζα. ξέρουμε να διαλέγουμε. Αν κάτι ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να διαλέγει ιδέε, από πανέρι πάντα, και γενικότερα ξέρει να διαλέγει. Απλά χάσαμε το λογαριασμό. Στη μία έλεγε η εκφωνήτρια ότι είναι ο Τόμψεν και η Βελκουλέσκου, και στην άλλη ήταν 5, 6, 7 ηγέτε. Χάσαμε το μέτρημα. Εξάλλου μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε κι εμεί να μετράμε. Νούμερο 1, νούμερο 2. Νούμερο 3. Νούμερο 4. Νούμερο 5. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 8. Νούμερο 9. 9. Κάντε μια... Κάντε ένα διάλειμμα. Έτσι I believe, we believe, that Madam Merkel put put the down slowly. Put Euro and in a big Με ρωτάτε διαρκώ για την κυρία Μέρκελ. Εγώ δεν έχω αναγνωρίσει το δικαίωμα τη καγκελάριδα τη Γερμανία να εξοδοτεί 28 χώρε στην Ευρώπη και 17 στην Ευρωζώνη. Η κυρία Μέρκελ είναι μία από του 28. Έχει απολυθεί 28 αρχηγοί κρατών. Ναι αυτά τα έλεγε στην αρχή αλλά μετά αυτήν έγλυφε Και μόνο με αυτήν έκανε συναντήσεις δεν έκανε με τους άλλους 27 Για να λυθούν τα θέματα και από αυτήν έχει κρατηθεί τώρα Και αυτήν έχει αγκαλιάσει δεν ξέρω ποιος από τους δύο τόσο σφιχτά που ένας από τους δύο πνίγεται Για να λύσουμε τα θέματα της χώρας Λέει εδώ ένα ακροατή στη Λάρισα η Άννα Ακροάτρια Στη Λάρισα έχουν διεύθυνση Παπασταύρου Υπάρχει δρόμος με το όνομα Παπασταύρου. Ωρίστε να μου το λέει εδώ, είμαστε πρωτοπόροι. Μπράβο, μόνο η Λαρισέ είναι πολύ μπροστά. Πραγματικά, όντω, βλέπατε μπροστά και έτσι έχετε δώσει ένα τράταχτο επιχείρημα στον Άδονη που θέτει θέματα δρόμων. Θα ακούσουμε μετά και τα άλλα που είχε πει στο παρελθόν για του δρόμου και τι πλατείε. Μία από τι αγαπημένε μα βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Καρακώστα από τον Πυριαάβγιαν. Εμφανίζεται πολύ στα παράθυρα. Καλά έχει κάνει ο Αλέξη Τσίπρα, σοφή επιλογή και δεν τι έχει κάνει οι Έτσι τις απολαμβάνουμε γιατί όταν είναι Υπουργό ασχολείται μόνο με το έργο του, του ανορθωτικό της χώρας βλέπε Θεανό Φωτίου. Ε, όμως υπάρχουν τρεις βουλευτίνες. Είναι η αυλωνή του η φωνή της είναι αγλάισμα σε όλα τα παράθυρα χαίρεσε πραγματικά να την ακούς, δεν μπαίνω στο περιεχόμενο το περιεχόμενο είναι άρτιο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 δυσάρεστα. Όμως η καρακόστα, επειδή μένει στη β' απειραιώς κυκλοφορεί και αυτή στο δρόμο και ο κόσμος έχει να της πει μόνο καλά. Έχουμε λοιπόν προωθήσει στο βαθμό που μπορέσαμε ε, ο, και όπως, ο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που υποσχεθήκαμε ότι ξεκινάμε να λύνουμε τα προβλήματα των χαμηλών δάξεων και εγώ επειδή διζώ στο κερατσίνι βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπου που λένε αχ! Βγάλετε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου Βγάλετε αυτό το νόμο και πάω έχω δωρεάν εισιτήριο Βγάλετε αυτό το νόμο και πάω στο σπενμάρκετ και παίρνω 200 ευρώ <σοφίλαια> τρόφιμα για το... την οικογένεια μου ποιάς, <σοφίλαια> <να μάθα>. <σοφίλαια> <σοφίλαια> Βρίσκω συνεχώ μπροστά μου ανθρώπους που λένε Αχ! <ποιόλαια> πίστη στον κόσμο της εργασίας από κατάσταση συλλογικών συμβάσεων επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρώ Αυτή η τελευταία είναι η που δίνει η ορκοπίστη στον κόσμο της εργασίας Λογικό. Αν δεν δώσει η ντόρα ορκοπίστη στον κόσμο της εργασίας ποιος θα δώσει Και στη Σαλαμίνα Στο είπε έγκυρη πηγή Έχουμε οδό Έχουμε οδός παπασταύρου που λένε και όλα. Έχουμε οδός παπασταύρου και στη Σαλαμίνα αυξάνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ γιατί μας στέλνει εδώ η Μαρία, φανατική ακροάτρια. Σας ακούω στο τρένο γυρνώντας σπίτι από τη δουλειά και γελάω. Μας δίνεις δύναμη αγωνιστικούς χαιρετισμού από το Σίδνεϊ. Από την Αυστραλία. Έχει μια αξία τώρα. Εμείς να είμαστε εδώ στα δικά μας θέματα, με τον ήλιο τον όμορφο αυτό που κανεί δεν μπορεί να τον πάρει όπω έχει πει και ο τσίπρα στον Μπούτα, όντω, αυτόν και τον Τσίπουρο και να είναι τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη κανονικά σε άλλο mood, άλλη κατάσταση, άλλα θέματα, άλλες σκέψεις και να θες να συνδέσεις με τα όσα συμβαίνουν εδώ στην όμορφη πατρίδα μας και παράξενη Ταυτόχρονα όμως έχει πει και ο Ελίτης και να ακούσει το τρένο του Σίδνεϊ τα όσα γίνονται εδώ, τα παλαβά ή από την παλαβή του.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 Πάμε στην υπόθεση Παπασταύρου τώρα. Αν πρώτα όλο Παστάμου είναι φίλος μου. Συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά για διατραγμάτευση. Ο Παστάμου είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικό λαός δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθηκε την Ελλάδα Πασταύρου. ο Παστάμου. Ο Αδωνής κάπω το έχει δει όλο αυτό.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 Δρόμος Λεωφόρος τουρνάρα και Πάροδος Άδωνη Γεωργιάδη. Πού μένεις? Στην Πάροδο Άδωνη Γεωργιάδη, γωνία τουρνάρα δίπλα από την πλατεία Σαμαρά. Μπορεί και να γίνεις αυτόν τον τόπο, έχουμε δει τόσα. Όντως εκεί θα είναι πολύ ακριβή περιοχή. Ε, κάντε οικονομία από τώρα που βγαίνουμε από το μνημόνιο σε 20 μέρες να επενδύσετε στη συγκεκριμένη γειτονιά. Κάποιου άλλους δρόμους θα πάρουν το βράδυ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 Τσάμπα κρατάς λογαριασμό Τσάμπα σωστός με το στάνιο Πρέπει να το πει ο φιλόσοφος αυτό το έχει πει ο Σοκράτης. Έλα μωριν Χιονάτη Έλα ρε παιδί μου Για το Χιονάτη δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι για το χειμώνα με τα χιονιά Έχει να κάνει γιατί σ' αρέσει να κάνει παρέα με Νάνους Αλλά την Νάνους έτσι ε, Η Νάνη ξέρεις πως ε... <laughs> Δεν ξέρω στις να αξίζεις καλύτερα Και πόσο Μη μιλήσω Δεν ξέρω μην τα πεις Μην τα π Ο δημαρχό τη πάντρας, έτσι. Σ άρεσε? Τόσο μεστό λόγο, τόσο ωραίο τεκμηριωμένο και χωρίς αυτές τις μαρκέ, ξέρει το αργό, το στιμένο, το πολιτικό, ξέρεις, που τους βάζουν όλοι μαρκέ πάνω στο ίδιο οι matchmakers να πούμε για γη. Πώ τα ακούσει αυτό. Ωραίο, ωραίο, το, μα... το matchmaker σου πήγαινε. Τίποτα, φίλε, εάν αυτό δεν ενεργοποιεί τον κόσμο, τίποτα, είναι ντροπή μα. Εγώ πάντως, στην κυριακή Συνδευσία, να φίλε, θα ακολουθήσω πορεία, γιατί ξέρει μα. από να και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 Μα καταργήσανε τη ζωή μα, μα καταργήσανε το ποδόσφαιρο, Αποστόλη. Πώ το βλέπει, δηλαδή. Με τώρα με αναγκάζει να πω και υπέρ κοντονί και δεν θέλω. Δηλαδή... Μισό καλό, αν έκανε ο κοντονή είναι αυτό. Συγγνώμη και για 100 αλήτε που δεν μπορεί να πιάσει το Νομίζω ότι είναι 100 οι αλήτε. Οι αλήτε είναι πολύ λιγότεροι που παρακινούν όλου του άλλου. Οι αλήτε είναι οι 4-5 ιδιοκτήτε. Και παρακινούν όλου του άλλου. Δεν είναι να πιάσει του 100 αλήτε. Οι αλήτε τουλάχιστον παίρνω και ένα μεροκάματο. Οι αλήτε που λε. Πιάσει... Παίρνω και ένα μεροκάματο για κάθε την π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 Ik heb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 Τι γίνεται, περνάμε κάπου, απογειωνόμαστε. Βλέπουμε πώ το τούνελ. Τι λένε, έχουμε εθνάρχε τη δεξιά, του σοσιαλισμού και τώρα έχουμε τον εθνάρχη τη αριστερά. Τι γίνεται, αυτό ο λαό θα ξυπνήσει ποτέ. Ναι, καλέ. Απλά είμαστε λίγο στο σνουζ. Έχουμε βάλει την επανάσταση στο σνουζ όταν είναι έτοιμα τα πράγματα, φίλε. Όταν ο κόσμο αυτό βλέπει your face out familiar και X-Factor, πιστεύει ότι έχει ελπίδα να ξυπνήσει. Θε ο... να ξυπνήσει και να είσαι μαζί με αυτόν, να σου Πάλι. πει πω είχε το μαλί πέγγι, Το φίλτρο τη κάμερα, με αυτό θε να ξυπνήσει να πάτε μαζί στο ίδιο πεζοδρόμιο. Τι ε, να πείτε, ε, τι ε, να κάνετε, ε, Έχετε ε, κοινό ε, αγώνα, ε, Έχετε ε, κοινό ε, σκοπό. Έχουμε τον Καρομίλα, με λιγάκι. Α, και, ε, ε, ε, και ε, ρούλα. ρούλα τώρα, ναι. Η ρούλα μπορεί να κατέβει σε καμιά πορεία με του συνταξιούχου.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 Ε, τα ξέρουμε λίγο πολύ, χαιρετίσματα σε όλους, σε όλες τις υπήρους ε, και η Ινδία ακούει, μου λέει εδώ η Κατερίνα η απόσταση κάνει την εκεί παράνοια ακόμη πιο παράλογη, πολλά γέλια, μοναχικά και μαζί εδώ εκεί, εμείς εσείς όλοι που ακούμε πραγματικά να είμαστε καλά και να βρισκόμαστε όσο και όπως μπορούμε, φιλιά και χαιρετίσματα, Κατερίνα από Ινδία Κατερίνα είναι να έρθετε όλοι εσείς και να ξέρετε ότι η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο σε 20 μέρες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 Και η καλή είδηση της φοροαπαλλαγής στο τέλος λαό μέρος βου Και το λέω αγόρι, τι κάνει καλά, Εσύ. Καλά, Εσύ. Ελά. Φίλε, φίλε προσπαθώ, ρε φίλε, προσπαθώ. Προσπαθώ, ρε φίλε, προσπαθώ. Προσπαθώ, ρε προσπαθώ. Το να πάει στα μνησία είναι πολύ περίεργο, ρε μάγκα. Σε πέντε 13 χρόνια και σε θυμάμαι. Εγώ δεν ξέχναμε, φίλε, ότι και να πάει το κεφάλι σου. Κόμενε, να... μπορεί να ξεχάσει, Εγώ δεν ξέχναμε. Όλοι τα ταξιδίδε μου λένε πήρε ελληνοφρέντια, πήρε πήρε Όλο ο κόσμο <laughs> γίνεται αστελος, Πάμε καλά Να ξέρει ότι από εδώ και πέρα Γεια σου, τρελό αγόρι, και μετά θα συνεχίζω. Εδώ κομμουνιστή ταξιζίζει, θα λέω. Έχει αλεύει πολύ το καθάκα στο κεφάλι μου, φίλε. Πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω μπλέξει μόνο ο, ο γυμναστηριακό που είναι Σαμαρικό. Εσύ κομμουνιστή. Ο, ο, ο άλλο λέει: Αποφασίστε, παιδιά. Ο θα θα μαζευτείτε καμιά ώρα τα ταξί μεταξύ θα τραβήξει για τι σκοτσίδε στα βυσιά σα. Περίμενε, γιατί κάτι μου θύμισε τώρα. Ο γυμναστηριακό είναι τα Ένα που είναι Δημοκρατία, Σαμαρικό, όχι αέρα αυτό θα πω, Μην Μη η μη κορίτσια. Είναι, είναι μαλάκα, αλλά δεν χρειάζεται να το λε. Είναι ρε, φίλε, βλάκα έχει που τον βγάζει, αλλά είναι μαλάκα. Είσαι βλάκα, γυμναστιλιακέ. Μη παιδιά Ά, μη, μη θα γίνει θέμα τώρα στα ταξί. Θα στραγγιέσαι μεταξύ σα, του κάρτε σαν τα συγκρόμενα. Αν κλείσουνε, ΚΑΠΑ, θέμα.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 Εσύ τι λέει αυτού πέρα Είσαι μικρός και δεν ξέρεις ασχμόρυμενα πράγματα Μικρός μικρός αλλά Αγώ να σου πω Τώρα τι βγήκε να μας κάνει το μάγκα Έχουμε όλοι μας τη ζωή Γεράσαμε 80 χρονών Με τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασό Και μα Κι έσκα το είναι ο Αυτό που έτσι εσύ δεν ξέρω τίποτα. Γεννη τώρα η δημοκρατία και γλιστιά γιατί έχασε την κυβέρνηση. Δεν πάει στο διάλο η δημοκρατία και όλοι οι άλλοι Θα πάει γενικώ. Αλλά τώρα εσύ όλο αυτό να πει και να πει υπέρ του Τσίπρα. Κάθε να σου πω, ο Μητσοτάξι όταν βγήκε, το είχε 45 το είναι 90. Εγώ πήρνα 2.0 νερό και πήρνα πήρνα φως, πήρνα Όλο ο Τσίπρας κάνει αυτσίκης. Όλο εμεί λέμε μπούρτες, αλλά και εσύ μωρέ, Στα, στα γεράματα, είναι Εγώ είμαι Σιρζέα, Ναι, Σιρζέα είμαι γιατί ο Σιρζέα τύπω τι να. Αυτή, ε, ο καραμαλί τα φάει όλα, σκότ και γκέφυγε και, και δεν άφησε. Λέπει, τα άλλα τα στείλανε έξω στην. Μα τρόχαν τα λέπια, ήξερε τι δεν άφησε. Ακόμα και τα στείλανε όλα έξω εκεί πέρα οι νεοδημοκράτε που είναι πονηροί και τα στείλανε έξω για να μην βρει ο Τσίπρα. Μιλάτε ό, εκεί πέρα οι Μπούρδε, γιατί τώρα για, για, να μα μιλήσει τώρα. Αυτά στον διάλογο εκεί πέρα. Αμάν. Πολύ βρωμόστομη για η συνεξιούχα. Καλά κάνει και σου Σουκόβη. Καλά κάνει και μου κόβη. Δεν έχω πια τα παράξει. Άρα εγώ είμαι 80 χρόνια. Έχω περάσει όλα τα. Καλά έχω εντάξει. Παράσει. Να σου πω πόση σύνταξη παίρνει. Εγώ του λέω 30 χρόνια. Καλά έκανες θε. Απ' αυτά τα 30 θα εξαργυρώσεις τώρα. Ένα... Τι σύνταξη παίρνει, Παίρνω 500 ευρώ. Ναι, θα πάει 3,84. Ο Τσίπρα, όχι άλλο, ο Τσίπρα. Για τα πάει, Τσίπρα. Και βάλανε, εκεί μέσα που βάλανε, η νέα δημοκρατία τα έβαλε όλα. Βρε, ναι, Φρε, η νέα δημοκρατία σέφερε το 500. Δεν αντιλέγω και το Πασόκ. Φρε, Φρε, Αλλά δημοκρατία. το 500 θα πάει 3,84. Θα είναι πω. ο Τσίπρα που συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων. Ω, Ω, δεν είναι άλλο. Να μου πει Μαρή, αυτό είναι. Ο Σαμάρα μου κόψει 100 ευρώ. Δηλαδή γιατί. Για τι μαλλλικίε που λε, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί τότε έλεγε, ζήτη, το Σαμάρα. Περάσεις, λέτε, μόνο εγώ λέω Εντάξει, για... με όλο το σεβασμό θα <συμπ> Αλλά <συμπ> για την <συμπ> ηλικία σου καλή είναι. Η... <συμπ> Τι μου καλή είναι, δεν Όχι, όχι λέω για την ηλικία σου καλή την <συμπ> επιλογή σου. Η <συμπ> επιλογή σου. <συμπ> ε, ε, θα το πω έτσι, <συμπ> έτσι καλή και η επιλογή σου, συζέκη. <συμπ> εγώ που δεν είμαι έλλεινα και σα ακούω με πιάνουν τα φιλιά πολλά από το βερολίνο ή Σε σένα διπλά τα χαιρετίσματα. Κάπως έτσι κλείνουμε. Έχουμε το λαό τρίτο μέρος. Μας πάει στο του Γιάννη Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή γιατί αύριο έχει απεργία η Εσία. Γεια σας.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 Άκουσα που έγινε ένα κύριο πριν ότι καταργήθηκε ο Βαρκάρης και φτιάχνουμε γέφυρε για να περνάμε απέναντι. Ναι, έτσι δεν γίνεται. Κοίταξε να δει, μην τα λες δυνατά αυτά. Θα τα ακούσει ο Γκόμπολα και ο Υπουργό Μεταφορών για να πάνε να βάλουν διόδια εκεί, Στη γέφυρα, ε? Ε, βέβαια. Αμά. Και βάλουν και θαλάσσιο και παραφέρουν το Βαρκάρη. Τουλάχιστον ο Βαρκάρη το κάνει τζάμπα. Όχι, okay, okay, κάτι. όμω τα του Πόπολας. Μπορώ να ξεχάσω, τι εννοείς. Βέβαια, Να σου πω, ξέρει ποιο είναι τελικά το πρόβλημα του. Την κραιά μάλλον εναντί τη ΕΔΑΠ. Ότι ο Κατρούκαλο δεν φίλεται εκεί και γι' αυτό όλα τα ωραία κομμανάκια πηγαίνουν και γίνονται σαν να πείτε σε. Γιατί σου λέει μην πέσει τίποτα συντροφικό και αναγκαστούμε να κάτσουμε στον σύντροφο Κατρούκαλο. Κατάλαβε. Ενώ αποφάσισα να κάτσουμε στον σύντροφο με ημαράκι, ξέρω εγώ. Τι να πω, έχει το μουστάι, είναι λίγο πιο κάπουλα. Α, είσαι με να κλείσει κι εσύ. Δαπιτάκο, δαπιτάκο, τον έχει δοκιμάσει το βαγγέλα. Δεν είναι ντροπή, φίλε, δεν είναι ντροπή. όλα τα κάνουμε. Ευχαριστήθηκα το Πιπίνη. Χθε το μακάκατε. ολόκληρο για πρώτη φορά και τόση πολύ ώρα. Τι ευχαριστή για? Το Πιπίνη, ρε μακάκατε. Το Πιπίνη που είσαι εκεί τηλεοπτική, να πούμε. Μην κοιτάσου, δεν μιλάω. Τη βλέπω καμία γα... ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ρε μακάκα είναι ωραίο με τη σκούπα. Είναι ωραίο με τη σκούπα, το ευχαριστήσαι. Είναι ωραίο, έχω καιρό να καμίσω. Θα τη δοκιμάσω. Δοκίμασέτο, δοκίμασέτο, αλλά να έχει πολλά βάτ, να καταλαβαίνει. Από 1800 και πάνω. 2400 είναι καλά, 300. Και Θα το ευχαριστήσαι λίγο παραπάνω. Σιγά, μη χ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 Επειδή είπατε κάτι για τον Ιερόνιμο προχτέ, εγώ προσωπικά αν μου δίνονταν η ευκαιρία προτιμούσα τον Χριστόδουλο. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι... τώρα δεν έχουμε Χριστόδουλο. Η ανάγκη μα έρχεται τον Ιερόνιμο. Όποιο θα... και να ρωτήσει, εμένα να με ρωτά δεν προτιμούσα Χριστόδουλο. Άκουσε ο Εβάδη. Το χαρακτήρα του Χριστόδουλου. Και είμαι ο τελευταίο που θα υπερασπιστώ παπά. Μα δεν υπερασπίζε το... παπά ζητώντα τον Χριστόδουλο. Είναι άλλο, είναι. Ο, ο, ο Χριστόδουλο ήταν υπέρ όλων αυτών. Ναι, κάτι πάνω. Α, δηλαδή, λε α πούμε Φρέντι Μέρκιουρι και λε α υπερασπίζομαι ένα τραγουδιστή. Δεν είναι, είναι κάτι ιδιαίτερο.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 Κυρία Μέρκελ θα το λυπηθεί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιωτρύντος. Ή <Τι> βγάζετε μητσοτάκι ή θα πεινάτε.